Αγίου Ιωάννου Συναήτου ή Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος 24 Περιπραότητος και Απλότητος Για τις αρετές της πραότητος, της απλότητος και της ακακίας Τας σεσοφισμένας όπως λέγονται, όχι τας φυσικάς Καθώς και την πονηρίαν. Της ανατολής του ηλίου προτρέχει το φως της αυγής. Παρόμοια, πριν απριν την ταπεινοφροσύνη τρέχει η ἀσακούσουμε Α ακούσουμε δε το φως, δηλαδή το Χριστό, να τις τοποθετεί κατά αυτήν τη σειρά. Μάθετε από εμού λέγει ότι... Φράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Ματέο Ιωτάλφα 29. Λοιπόν, το πιο φυσικό είναι πριν λάμψει ο ήλιο, να φωτιστούμε από το φω τη αυγή και έπειτα να ατενίσουμε πλούσια τον ήλιο. Διότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι, όπω το δείχνει και η φύση των πραγμάτων, να αντικρίσει κανεί τον ήλιο δηλαδή την ταπείνωση, πριν γνωρίσει το φω τη αυγή, δηλαδή την πραότητα. Η πραότης είναι μία αμετακίνητη κατάσταση του νου, που παραμένει ίδια και στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Πραότης σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου, χωρίς να σε καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί. Η πραώτης είναι βράχος επάνω στην αφρισμένη θάλασσα, που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα, τα οποία τον χτυπούν. Η πραώτης είναι το στήριγμα της υπομονής, η θύρα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, η προϋπόθεση της διακρίσεως διότι όπως λέει η Αγία Γραφή διδάξει Κύριος πράις οδούς αυτού Ψαλμός Καπαδέλτα Η Πραώτης είναι η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών το θάρρος της προσευχής η περιοχή του Αγίου Πνεύματος διότι ο Κύριος λέγει «Επι επιβλέψω αλ ή επί των πράων και ησύχιων» Ισαΐας ξύ σίγμα κεφάλαιο. Η πράωτης είναι συνεργός στην υπακοή, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός της μανίας, κόψιμο του θυμού, μίμησης του Χριστού, ιδιώτης των πραων και ησυχιων ισαιας ξυ σιγμα κεφαλαιο η πρώτης ειναι συνεργος στην υπακοη οδηγος στην αδελφοσυνη χαλινος της μανιας κοψιμο του θυμου μιμησης του χριστου ιδιωτης των αγγελων Δεσμός των δαιμόνων Ασπίδα κατά της πικρής οργής Τρίτον Στις καρδίες των πράων Θα αναπάβεται ο Κύριος Ενώ η ταραχώδης ψυχή Είναι καθέδρα του διαβόλου Η πραίς κληρονομήσουσι γίν Πέμπτο κεφάλαιο Ματθαίος μάλλον οι πραείς θα γίνουν κυρίαρχοι της γης, ενώ οι οργίλοι και οι θυμώδεις άνδρες θα εξοριστούν από τη γη τους. Τέταρτον, η πραία ψυχή είναι θρόνος της απλότητος, ενώ ο νους του οργίλου δημιουργός της πονηρίας. Η πια ψυχή θα δεχθεί μέσα του στου τους λόγους της σοφίας, εφόσον οδηγήσει Κύριος πραίς αν κρίση ψαλμός Καπαδέλτα, ή μάλλον στη διάκριση. Η ευθεία ψυχή ψυχη συζήμενη με την ταπείνωση, ενώ η πονηρή ψυχή είναι η πυρέτρια της υπερηφανίας. Οι ψυχές των πράων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση Ενώ ο νους του θυμόδους Συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια Πέμπτον. Αυτός που θυμώνει Και αυτός που ηρωνεύεται Συναντήθηκαν μεταξύ τους Και ήταν αδύνατο να ευρεθεί Ένας ευθύς λόγος στη συζήτησή τους αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου αυτού που θυμώνει, θα βρεις τη μανία. Και αν ερευνήσεις την ψυχή του δευτέρου αυτού που ηρωνεύεται, θα αντικρίσει την πονηρία. Έκτον, απλότης είναι μια συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη που δεν κινείται σε κανένα κακό λογισμό. Η ακακία είναι μια γλυκιά και χαρούμενη ψυχική κατάσταση απαλλαγμένη από κάθε σκέψη και υπόνοια. Έβδομον, Το πρώτο πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η απίκυλη απλότης. Όσο την είχε αυτή ο Αδάμ δεν αντίκρισε στον εαυτό του ούτε ψυχική γυμνότητα, ούτε σωματική ασχημοσύνη. Όγδον. Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι η απλώτης που έχουν μερική εκφύσεως. Όχι όμως τόσο όσο η απλώτης που αποκτήθηκε με κόπους και ιδρώτες και με μετεγκεντρισμό της πονηράς φύσεως να πάρει το κέντρισμα από το ένα και να το φέρει στο άλλο. Διότι μεν πρώτη είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλε μεταβολές και πάθη. Ενώ η δεύτερη, εκείνη που γίνεται με κόπο ή απλότης που σφυριλατείται με τη θέληση βήμα προς βήμα, γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητος και η πρώτη, αυτή που είναι χαρισμένοι, δεν έχει πολύ μισθό, ενώ η άλλη έχει μισθό άπειρο και απροσμέτρητο. Ένατον, όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριο, άστον τον πλησιάσουμε σαν διδάσκαλο που κάνει μάθημα, απλώς, και απλάστος και απεικήλος και απονήρος και απεριέργος επειδή αυτός ο Κύριος είναι απλούς και ασύνθετος θέλει και τις ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακεραίες. και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση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 πώς τόσο γρήγορα κατόρθωσαν να χάσουν το φυσικό τους ιδίωμα και προτέρημα της απλότητος. Ενδέκατον, όσο λοιπόν εύκολα αλλάζουν και ξεπέφτουν οι ευθείς, τόσο δύσκολα μπορούν να μεταβληθούν οι αντίθετοι, οι πονηροί. Πολλές φορές η πραγματική ξενιτεία και η υποταγή και η προφύλαξη του στόματος κατόρθωσαν πολλά και πέτυχαν παραδόξως να μεταβάλουν καταστάσεις αθεράπευτε Δωδέκατον Εάν η γνώσις φυσιοί, δηλαδή φουσκώνει τους ανθρώπους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στο Ιτα κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίου, σε επιστολή του, φυσιοί λοιπόν τους περισσότερους Σκέψουμε μήπως το να είναι κανείς ανίδεος και αμαθής φέρνει κάποια σχετική ταπείνωση αν και υπάρχουν σπάνιοι βεβαίως και αυτοί που υπερηφανεύονται για την αμάθειά τους. Δέκατον τρίτον Ζωντανή και υπόδειγμα της μακαρίας απλότητος υπήρξε ο τρισμακάριος Παύλος ο απλούς. Κανείς δεν είδε πουθενά, ούτε άκουσε ποτέ, ούτε πρόκειται να δει ποτέ τόσο πνευματική πρόοδο, σε τόσο σύντομο χρόνο. Δέκατον τέταρτον Ο απλούς μοναχός σημαίνει ζώον άλογο, αλλά και λογικό, που κάνει υπακοή και αποθέτει εντελώς το φορτίο του στον οδηγό του, το ημέρο ζώο δεν θα αντιμιλήσει σε εκείνον που το δένει ομοίως και η ευθεία ψυχή στο δικό της προεστώτα. Ακολουθεί εκείνον που τη σύρει όπως θέλει και έως θυσία δεν γνωρίζει να αντιλέγει. Δέκατον πέμπτον Απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύσης της ψυχής, όπως ακριβώς επλάστη. Αυτός που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Δέκατον έκτον. Ευθύτης σημαίνει απερίεργη σκέψης, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτήδευτη. Όπως ονομάζεται ο Θεό αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτης, γι' αυτό και ο σοφός Σολομών, στο άσμα, λέγει στην καθαρά καρδία, ευθύτης έσαι, καθώς επίσης και ο πατέρας του λέγει στους ψαλμούς, Χριστός και ευθύς ο Κύριος. Λέγει ακόμη ότι σώζονται οι συνώνυμοί του. του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Δηλαδή, ο Θεός σώζει αυτούς που είναι ευθύς άνθρωποι. Λέγει επίσης, τα ψυχών είδε και το πρόσωπον αυτού. Δέκα των έβδομων. Πονηρία, σημαίνει μεταβολή της ευθύτητο, σκέψεις πλάνης, ψεύδι που λέγονται κατ' όρκι όρκοι που εν μέρει αληθεύουν, λόγοι που έχουν περιπλακεί, καρδιά όμοιο με το βυθό της θαλάσσης, άβυσος δολιότητος, ψευδολογία που μόνιμοποιήθηκε, ήησης που κατήντησε φυσική, Αντίπαλος της ταπεινώσεως. Υποκριτική μετάνοια. Απομάκρυση του πένθους. Πονηρία σημαίνει εχθρός της εξομολογήσεως. Τακτική εκείνων που ακολουθούν τη γνώμη τους. Πρόξενος ηθικών πτώσεων. Εμπόδιο στην ανέγερση των πεσόντων. Αντιμετώπιση των Ήβραίων με φαινομενικό χαμόγελο. Σκυθροπότης, ανόητη και αφύσικη, ευλάβεια επίπλαστη, ζωή ομία με των δαιμόνων. 18. Ο πονηρός είναι συνόμιλος και συνώνυμος του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας εδίδαξε έτσι να τον αποκαλούμε τον διάβολο, λέγοντας «ΡΗΣΕΙ ΜΑΣ ΑΠΟ του ΠΟΝΗΡΟΥ». Η πονηρία είναι μια επιστήμη, η καλύτερα ασχημοσύνη των δαιμόνων, η οποία ενώ είναι στερημένη από αλήθεια, προσπαθεί να το κρύβει και να εξαπατά πολλού Η υποκρισία είναι μία κατάσταση όπου το σώμα, οι εξωτερικές δηλαδή εκδηλώσεις, βρίσκονται σε αντίθεση με την ψυχή. Η δε κατάσταση αυτή περιπεμπλεγμένη με παντός είδους κακές σκέψεις και επινοήσεις. 21. 21. Ας φύγουμε λοιπόν αδελφοί μακριά από τον κρεμό της υποκρισίας και το λάκκο της υπουλότητος ακούγοντας τα λόγια του ψαλμοδού ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται και ο χόρτος χόρτο, ταχύ και ο λάχανα χλόης ταχύ αποπεσούνται ψαλμός λάμδα σίγμα 2. διότι οι τέτοιοι άνθρωποι γίνονται βοσκοί των δαιμόνων. 22! Δύσκολα θα εισέλθουν οι πλούσιοι στη βασιλεία των ουρανών. Ομοίω δύσκολα θα αποκτήσουν την απλότητα οι συνετοί ανόητοι. Εκείνοι δηλαδή που ενώ είναι ανόητοι παρουσιάζονται με την πονηρία τους ως συνετοί. 23. Μία πτώση πολλές φορές Εσωφρόνησε τους κακούς και πονηρούς και τους χάρισε, χωρίς να το θέλουν την ακακία και τη σωτηρία. 24. Αγωνίζου κι εσύ να θεωρεί πεπλανημένη τη λογική και την κρίση σου και έτσι θα βρει σωτηρία και ευθύντητα Εν Χριστό Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών Αμήν Όποιος κατόρθωσε να ανέβει έως εδώ ας έχει θάρρος διότι μιμούμενος των διδάσκαλων Χριστών εσώθηκε